Τρίτο μάθημα. Η σάλα μας. Αυτή η εικόνα δείχνει τη σάλα μας. Είναι αρκετά μεγάλο δωμάτιο. Απέναντι από την πόρτα είναι ένα μεγάλο παράθυρο. Το παράθυρο έχει μακριές κουρτίνες. Αριστερά είναι ένας καναπές. Επάνω στον καναπέ είναι δυο μαξιλάρια. Κοντά στον καναπέ είναι ένα τραπεζάκι με ένα βάζο λουλούδια και μερικά βιβλία. Αριστερά από τον καναπέ είναι ένα λαμπαντέρ. Δεξιά, απέναντι από τον γαναπέ είναι μία συσκευή τηλεοράσεω και μία βιβλιοθήκη γεμάτη βιβλία. Μέσα στο δωμάτιο υπάρχουν επίσης δύο πολυθρόνες. Κάτω από το παράθυρο βλέπουμε τους σολίνες της κεντρικής θερμάνσεως. Αυτοί οι σωλήνες ζεσταίνουν το δωμάτιο όταν κάνει κρύο. Στο πάτωμα είναι ένα πολύ ωραίο χαλί. Στον ένα τοίχο κρέμεται μια μεγάλη εικόνα και στον άλλο ένα ρολόι.